Καλησπέρα, συνονόματε. Καλησπέρα, Αντώνη. <χεχε> Απόστολος, δεν είμαι Αντώνη. Α, συγγνώμη. Δεν μιλάμε με τον Απόστολο. Ναι, ναι, ναι, ήταν το Μεσαίο μου. <χεχε> My middle name. Να σου πω, άκουσα προηγουμένως το πρινιό που έβαλε τον uh, Ελληνική Λύση. Η Λύση είναι εδώ. Η Λύση ήρθε για να δώσει την τελική Λύση. Τι άφησα σχολία στο το Τελική Λύση. Όχι okay, ασχολία, το βάλαμε. Είναι ηχητικό να σας παραξενέψει, hop. Ένα, ένα μπαμ δηλαδή! Ένα τανταντανταν. Εδώ δεν δε γίνεται δουλειά. δεν για να καταλάβετε. Τι εννοεί η τελική λύση ο κύριο, και α, δε από που εμπνέεται, δε. και ποιο άλλο μιλούσε για τελικέ λύσει με κοντό μουστάκι. Ο Ισού, φαντάζομαι. Ο Ισού. Α, α, το α το ναι, από τι επιστολέ. Σωστό. Εκτό και αν το σκέφτομαι, ο Ισού για τον Βελόπουλο ήταν ο Χίτλερ. Δεν αποκλείεται. Και το ξέρουμε τώρα, γιατί δεν γίνεται και καλά να θεωρούμε τον ίδιο Ιησού Δεν ξέρω. Έκανε το σταυρό τον Χίτλερ. Να τον έκανε δεν ξέρω. Έκανε το σταυρό πολλών άλλον όμω. Καλά, αυτό δεν βαρέθηκε να είναι για 40 χρόνια και λέει στον άλλον αν βαρέθηκε στο κόμμα όλη τη μέρα. Και επειδή σε αυτό το κόμμα από τα 17 μου και είμαι 37, είναι μια μεγάλη πολιτική και οργανωτική επιτυχία. Θα στο κόμμα δεν βαρέθηκατε. Παρακάνετε και τίποτα άλλο, εσεί. Ακόμα όχι. Όλη μέρα στο κόμμα. Καλά, επίση η ίδια ερώτηση θα μπορούσε να πάει και ανάποδα. Δεν βαρέθηκε να είσαι παπαγάλος του κόμματο τόσο χρόνια. Μπορούσε να πάει και ανάποδα, φυσικά. Πολλέ ερωτήσει μπορούσαν να πάνε. Αλλά ανάποδα, όπω αυτό που θα σου πω τώρα, ανάποδα η πρόταση για τον Αλέξη Μπορεί να του πει ότι ευτή έκανε Πράγματα που δεν μα είπε. Okay. Όχι τι έκανε όλα αυτά που μα είπε. Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη γιατί κυκλοφορώ εγώ. Δεν κρύβομαι. Ναι. Να βγει και να μου πει, ξέρει μου, είχε πει αυτό και δεν το έκανε. Πάει κάπου το μυαλό σου. Όχι. Δεν έλα να πάει, α πούμε, στο δημοψήφισμα μετά τα 99 χρόνια στο Ιταλταμείο. Εντάξει, αυτό καλό ήταν για τη χώρα. Τι θα τα κάναμε όλα αυτά. Ε, δεν τα λέμε αυτά, αρέσει, δεν τα λέμε. Δεν τα είχε πει αυτά, αλλά τα έκανε ο άνθρωπο. Ήδε έκανε πράγματα που δεν είχε πει. Δηλαδή, Άρα έκανε έργο, εκεί να καταλήξουμε. Άρα έκανε έργο, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Απλά δεν θα εξετάσουμε αν ήταν θετικό το έργο για μα. Μου άρεσε θετικό το έργο για αυτού που υπηρετούσε. Οκ. Okay. Για την πατρίδα, ρε φιλέ, για την πατρίδα. Ή για την παρτίδα. Ένα από τα δύο, ένα έργο έκανε. Ένα από τα δύο πάντω. Το έκανε όμω, το έκανε. Σωστό, φίλε, σωστό. Αλίτη, ένα αλίτη, ρε Καλέ, Καλαιπω ήσουνε, Εσύ. Αλίτη. Τσίχα, για ξουφλημένη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι έχει κάνει τον έρωτα με τον κότσιρα. Με τον Κότσιρα, το Γιάννη. Λε, είσαι τρελό, τι, τι λε, Βλακί. Και κάντε, παιδί, την κεραμαίω. Εσύ με κοροϊδεύει τώρα. Δεν ξέρω, πού έχει βγει και αυτή λίγο έτσι τη Χριστοπιστία να πούμε. Μόνο έτσι, εξηγείται, άμα τη δει κιόλα. Εσύ κάνω... με τον Κότσιρα, κανα one night stand έκανε. Δεν σου επιτρέπω να λε τέτοιε για μέ... Έρωτα, ρε παιδί μου, δεν λέω καμίση τώρα ομό, εννοώ με συνέστημα. Θα σου κάνω μήνυση, τι λε για μένα, Ρεαλίτη. Άντε να μου κάνει μήνυση, πα και βρεθούμε, έχω καιρό να είσαι εδώ. Το... Θέλω σου θα σε κρεμάσω στο σύνταγμα Βρε κρέμασε με, εσύ με τον κότσιρα έκανες, έχεις κάνει και, σε και σεξ, σεξ τέιπ Κρεμάγα στο σύνταγμα, σε περιμένει Του πώς... έλεγε 666 αντικράιστ και αυτό σου έλεγε Λέει, λέει, λέει, λέει, έτσι μονότονα και σε πήγαινε Και βγάλατε κεραμέως Εσύ είσαι άνθρωποι του σατανά, του σατανά Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσφαση. Σας αλήτης ρε είστε του σατανάτου διαβόλου ρε παλιωτή. Υπάρχει σατανάς. Ε το τέλος σου Υπάρχει σατανάς. Κρεμάς. Είς δερ σαταν. Τού σου ρε αλήτη. I don't know. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Την γκέιντ. Δεν ήξερα ότι υπάρχει σατανάς. Okay. Υπάρχει Θεός ε, Είμαι κι εγώ καλή αδερφή όμως Έξυπνη, όμορφη, πετυχημένη Στο όνομα της Ιησού Χριστού Έξω! Έξω! Έξω! Έξω! Αλήτη το τέλος σου ε, Δεν σου αντιτρέπω να μου μιλάς έτσι Αλήτη ρε είστε... Μπορεί δεν είπα κάτι κακό Είπα μα έχει κάνει την πράξη Την πράξη με τον, τον κότσυρα. Εντάξει Πώς θα σε... είναι αυτά δεν θα κρίνω εγώ Στο σύνταγμα σε περιμένει Κρεμάρα στο σύνταγμα Στο σε περιμένει Αλήτη Παλοκουμούνι Είναι πάνω πλατεία ή κάτω πλατεία Πούνι καθήκη Είστε καθήκη ρε καθήκη Σερότερος από σένα Μετά δε... το τέλος σου είπες Στο τσιγάρο που κρατώ Κάντε τσιγαράκι μετά Στον ένα μου θεό Οπ. Στο τσιγάρο που κρατώ Ωπ Στον ένα μόνο Θεό oh. να μην δώσει ένα ξυμεροφό. Και εκεί τα βρήκατε. Έχει και αυτό ένα Θεό. Τι, Απλά είναι το τσιγάρο που κρατεί. Χτω σουρεαλίτη. Χειρότερο από σένα δεν έχω συναντήσει. Έχει ψάξει αρκετά. Κασίτη, Κασίτη. Αλίτη από σένα δεν έχω συναντήσει. Χειρότερο από. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ούτε ζηλεύω με τον Κότσυρα. Μπράβο. Να το δω κι αυτό Σε προειδοποιώ, σε προειδοποιώ θα πάμε στα δικαστήρια του Σε το... ενοχλεί πιο πολύ που σου λέω ότι έκανες την Κεραμέως ή ότι έκανες το σεξ με τον Κότσιρα Τη στιγμή ποιο ρε εσύ αλήτη, για πρόσεξε που λες για μένα αλήτη, για πρόσεξε ρε, αλήτη. Σε προειδοποιώ μην τολμήσει να δα... το ξεχωθεί καλό καλός ο Κότσιρας Σε προειδοποιώ αλήτη, ψες και απατεώ να πω Ήτανε καλό ο Κότσιρας, έχω ακούσει τα καλύτερα! Dobra, że przemawiałeś. Dobra, że na ten dechno. Dobra, że Και στο τέλο είπε: Φτάνει που κλαίμε, συγκινηθήκατε αγκαλιά και παρέα. Φτάνει που κλέμε και που είμαστε μαζί. Φτώσιο αλήπη, φτώσιο Είχατε και φτύσια πολλά. Φτώσιο αλήπη Ευχαριστούμε πάντω για την Υπουργό. Τουλάχιστον κάτι καλό βγήκε από σένα. Είσα... Δεν είχα που να αγοράσω προ την Νίκη Λέ, είστε... Σε ξεβράκωσα, σε ξεβράκωσα yeah. Που έχει κάνει με τον Κότσιρα, ε, που έπαιζε Νομίζεις δεν το μάθουμε Τρελό, δεν είσαι καλά στα μυαλά σου, ρε. Να πάνε σε δικανας ψυχία Δεν ξέραμε το ξόγαμο που κάνει με τον Κότσιρα Την Κεραμέος Νόμιζες θα περάσει έτσι Πώς να πας σε δικανας ψυχία Εμένα να με δει ψυχίατρος yeah. Σεξουοβόμβα, yeah. δεν έχεις αφήσει τίποτα yeah. όρθιο Του ξεζούμησες yeah. στον άνθρωπο yeah. Αλλά άξιζε τουλάχιστον, έχω να πω. Α, το σύνταγμα σε περιμένει, ρε. Κρεμά, το σύνταγμα. Μπορεί με κρεμάλα κάνετε τέτοια νόμα, Λαβίτσια έχεις έχει. Του κάνεις του κότσιρα, του βάλες τη μάσκα. τη μάσκα τη αδωμαζό Με τον παλάκι στο στόμα, σαν το Μαρσέλους σβάλλα. Τον έκανε τον κότσιρα στο παλφίξιο και τον ευβίασε. Εσύ μπορεί, του ρίχτηκες Έλα στο Πρόσεξε, σαββρόβριο δικηγόρο σε προειδοποιήσει. Α, δεν έχει ήδη? Από όλα τόσα χρόνια θα έπρεπε να έχει έναν καζέ. Ανομοινήθηκα. Είχα είναι. καταλάβει εγώ ότι υπάρχει ανομαλία, είχα καταλάβει εγώ. Καλή Δεν τρέπεε. Είχα μυριστεί τον κότσε όταν τον γνώρισα τον είχα καταλάβει ότι έχει κάτι περίεργο. Κάτι δεν ξέρω, του γυρίζει το μάτι. Και θέλει ψυχίατρο. Τέλο θέλει... πάντων, παιδιά, καλά να περνάτε. Εμένα δεν μου πέφτει λόγο. Καλά να περνάτε, εγώ χαίρομαι για εσά. Τι αλήθεια έχετε τότε? Τέλ... Άντε, γεια. Ελίσσα, ξεσμωρεί, επειδή μάθαμε το κουτσομπολιό σου. Τέλος, ούρε, και εμά... Εγώ δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια: το είχε βάλει σε κουίζι σου, Λαγκλάμπουρους. Τέλος... Από εκεί το είχα δει, δεν ήξερα κάτι, αλλά να το μάντεψα. Είχε αφήσει κάτι στο περίπου πιο γνωστό ζευγάρι τη showbiz. Τι... Έχουν βγάλει παιδί, υπουργό. Ε, θα... δεν ήθελε και πολύ. Είσαι επικίνδυνο, ρε. Είσαι επικίνδυνο, είτε του σατανάστε. Εγώ, Μωρή, επικίνδυνο. Εγώ, Κρέ... εσύ που δεν έχει αφήσει ίσχο, ξεζουμίσει το, το, το, τον έντοχνο χώρο, τον καλλιτεχνικό. Υλόγρυε, παλιά αδερφή, είστε γκέι, ρε. Ντρόμπ. Είμαι καλή, αδερφή, τα είπαμε αυτά. Στο όνομα τη όχθη του. Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω! Έξω! Έξω! Έλα, Αποστολή. Έλα. Ένα σχολείο θέλω να κάνω για ένα Σιριζέο που μιλάει αυτή τη στιγμή τώρα. Περίμενε, περίμενε. Και εγώ να ξέρει, έχω γίνει πολύ ανεκτικός Το ξέρω, το ξέρω. Άκου τώρα να δει. Για όλους αυτού τους ελληνικού που νομίζουν ότι το 70% μπορούν να το κάνουν, το ναι, το κάνουν, όχι. Άξι, άξι Και να προδώσουν τον ελληνικό λαό. Έχω να πω το εξή. Καλά θα κάνουν να σκεφτούν και να διορθώσουν την ψήφο του όσοι είναι πραγματικοί αριστεροί και να αφήσουν τι παπάντε και τι παπαριέ. Γεια σα, Γεια. Yeah. Ανέλπιστο, τη μύθησε ο πρωθυπουργό στο τηλέφωνο. Καλημέρα! <κυρίζει> Ανέλπιστο! Ε, ε, ε. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω που έκανε μια αφιέρωση που είχα κάνει πριν από πολύ καιρό. Να είσαι καλά, ποια ήταν? Ε? Ε, με ένα συγκρότημα Σάουλτ. Μπράβο, την έβαλα, ορίστε, μην παραπονιέσαι. Δεν παραπονιέμαι ποτέ. Τώρα, μπόρεσα τώρα ε. την έβαλα, έτσι είναι. Ε, ε, εσύ την έβαλε και την έβαλε καλά. Ωπα, mm. ωπα, ωπα! Ποια είναι η διάνοια πίσω από το ρίτρα-ριτράκι. Δεν μπορώ ε. να αποκαλύψω, είναι ένα μεγάλο μυαλό. Πολύ μεγάλο μυαλό. Ένα περάστε κι καλά φοβερό ρίτρα ρίτρα δε φοβάσαι δε θα μείνει κανένας όρτες, θα πεθάνουμε όλοι ρίτρα ρίτρα ρί, ρί, θυμάσαι Ρε, τέτοια κρυάδα δε φαντάζεσαι μπορεί να είναι Δικιά μου πάντως δεν είναι. Uh, μάλιστα, οπότε μόνο ένα. είναι. <laughs> <μην σκεφτού. laughs> και μετά να πω και κάτι άλλο, γιατί εγώ περνώ από Σουηδία τηλέφωνο. Ναι. Και εδώ πέρα βέβαια έχει περάσει αυτό το στάνθαλο. Δεν ξέρω αν ακούστηκε και στην Ελλάδα ότι η εταιρεία Έριξον πλήρωνε το Ίσι, το Ίσις, για να μπορέσει να συνεχίσει να έχει δουλειέ εκεί πέρα, στα μέρη που είχε εξουσία το ίσης. Και αυτό έτσι με, με στεναχώρησε Γιατί λέμε, Α, και αυτοί οι άνθρωποι γιατί φεύγουν και γιατί κάνουν εδώ. ή ο ίδιο ο δυτικό κόσμο πληρώνει αυτού του φωνιάδε που αναγκάζουν τον άνθρωπο, Τους ανθρώπου να φύγουν και σκοτώνουν ανθρώπου, α πούμε. Και αυτή η εταιρεία συνεχίζει να υπάρχει, ε, να έχει μετοχέ και δεν έχει, έχει ανοίξει ούτε μύθια, α πούμε, εδώ πέρα στη Σουηδία. Γενικά, α πούμε. Και βλέπουμε, Α πούμε, πω οι εξουσίε και οι ισορροπίε δεν έχουν να κάνουν με ήθο, με όλα αυτά. Η σικιά με πάει πολύ με αγαπάει Να ορίστε επικαλούμε και λόγια του μακαριστού Για να νιώσεις και εσύ πιο οικεία Και τραβεστή τώρα Και ομοφοβικά σχόλια και τρανσοφοβικά Ε κάπου όπα Ρε παλαιαδελφή, γκαιοι ομοφυλόφυλες, τούσου ρε παλαιαδελφή, Είμαι γυναίκα Το θυμάσαι αυτό Σεραφείμ που όταν έφυγε ο πατήρ Κύριλος μπήκες μέσα στο αρχονταρίκι και μου κάνεις Είμαι γυναίκα Ήρθε το τέλος σου παλαιαδελφή, ήρθε το τέλος σου κρεμάσου Συγγά μου ήρθα σου φύγουν να πνευμόνια και δεν θα έχει κουράγιο μετά να δει τον αγαπητικό σου Τους Για να κάνετε το νέο, δεν θα σου μείνει ανάσα. Ήταν καλό ο κότσιρα. Αυτό το ίδιο λέμε. Γκέι, γκέι. Αυτό έλεγε λέει, λέει, λέει. Τραβεστή, παλιοτσούρ. Σούμαι είναι, καρφώθηκε τώρα. Θυμώσα τη μελωδία, ε. Ε, βέβαια τη δύσκολη στιγμή. Ήτανε παιχνιδιάρι στο κρεβάτι. Πήγατε καλά, είχατε χημεία. Γνώρισε νέα πράγματα. Σύνταγμα. Έχω ακούσει είναι μερακλής Κρεμά στο σύνταγμα σε περιμένει Και να με μαστιγώνεις άμα γίνεται Κρεμάλα και να με μαστιγώνεις α, α, α. Άσε άναψα τώρα Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι Εκεί που αγαπάς Τόσο, ένα μηδέν <laughs> F16 αναβάθμιση, F35, τι 7 φρεγάτε που είχαμε πάρει από τη Νέα Υόρκη που τελικά πήγε ο Χοντόταυλο και πήρε μία από τι 7 και έκσυψε το μέγαρο για να έρθει ο και να μείνει όταν ήρθε. Α, η σύμφω... λοιπόν, ξεκινήσει ήδη, κατάλαβα. κατάλαβα. Λοιπόν, γεια.